Στοίχη 22-25, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 22. Κι ενώ αυτή έτρωγον επήρενο Ιησούς άρτον και αφού ευχαρίστησε τον εποράνιον πατέρα, τον έκοψε στη μάχια και και σε αυτούς και είπε «Λάβετε, φάγετε, αυτό που σας δίνω είναι το σώμα μου». 23. και αφού επήρε το ποτήριον, ευχαρίστησε και και σε αυτούς και έπειον από αυτό όλοι. 24. και είπε σε αυτούς Τούτο που πίνετε είναι το αίμα μου με το οποίο επικυρούται η νέα διαθήκη και το οποίο χύνεται προσωτηρίαν πολλών. 25. Αληθινά σας λέγω ότι δεν θα πείω πλέον από το προϊόν και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης όταν εφρενόμενος θα το πίνω καινούριον και πολύ πιο χαρμόσυνον στη την του Θεού. Ο μυστικός ούτως δείπνος, δηλαδή, είναι πρόγευμα της τελείας κοινωνίας και ενός μα που θα πραγματοποιηθεί ενα το χαρά στην ουράνιον βασιλείαν του Θεού.